Πολύ καλησπέρα σα. Και σήμερα μαζί σα με το Λικέρ Στίχα, μία ακόμα 24 Ιανουαρίου 2012. Είμαι η Στεφανία Μαρμαγγέλλου και ελπίζω να σα κάνουμε καλή παρέα για την υπόλοιπη μία ώρα. Μουσική. Φέλετε και εσεί τα μηνύματά σα, αν θέλετε, στο group μα στο facebook, η είναι με ελληνικού χαρακτήρε το group. Ε, στο twitter του Μπετών 7, αλλά και μέσω του chat box του live 24. Ποπο. Είναι ότι σαν σήμερα το 1941 πεθαίνει ο Γάιο Κέσσαρα Γερμανικός, κοινό καλυγούλα. Άχρηστη, όντω. Επίση, το 1961 η Μέρλιν Μονρόε χωρίζει με τον τρίτο σύζυγό της και θεατρικό συγγραφέα Άρθουρ Μίλεα. Για να μην καθυστερούμε άλλο Σημερινή μας καλεσμένη είναι η μουσική μπάντα Remi Για τους οποίους δεν θα σας πω πολλά πράγματα Μόνο ότι κάνουν πολύ καλή δουλειά κατά με Και δεν έχουμε πάρει να πάρουμε μια έτσι, Μικρή γεύση Πριν τους καλωσορίσω να μας τα πούνε αναλυτικά Από μόνοι τους και πάμε not the place for you to be chance you can dance I'll talk you through Your face must move Ηρεμή μπαντ. Πώ σα φάνηκαν, στείλτε μα να μα πείτε. Λοιπόν, να καλησπέρισω τον Άγγελο, τη Μάνια και τη Δώρα. Καλώς, Καλά Βαρά. τα είπα όλα. Καλώ ήρθατε, σα ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή σα. <laughs> για πείτε μα λοιπόν, ποιοι Πώ δημιουργήθηκε όλο αυτό. Ε, κανονικά είμαστε 7 άτομα, τώρα είμαστε 3 εδώ πέρα. Mm -hmm. ε, λίπ, ε, λίπη, Δανά, Ηλιάνα, Γεράσιο και Δημήτρη. Mm -hmm. Πώ δημιουργήθηκε τώρα αυτό το πράγμα ο ξεκίνησα μόνο μου. Ε, παίζοντας μουσική στον δρόμο πιο πολύ και σιγά σιγά ήθελα να αιχωγραφήσω αυτά τα τραγούδια σε ένα άλμπουμ το ονομάζω Street Serenade και να είναι κάτι σαν πορτφόλιο τραγουδιού του δρόμου ας πούμε mm -hmm. και άρχισα να φέρνω ό,τι φίλους οι γνωστούς μουσικούς ε, για να αιχωγραφήσουν σαν γκέστ καλλιτέχνες και αυτά και φαρτημάνια πρώτα Και σιγά σιγά βρήκα κι άλλους κι άλλους κι αυτό πράγμα γίνεται λίγο, λίγο πιο συχνά. Κάπως πιο οργανωμένο, γίνεται, ε. Κάπως βγήκε και λίγο πιο ομαδικό μετά και γίνεται με μπάντα από το τέλος. Σας άρεσε. Ναι, κάπω έτσι Και τώρα παίζουμε μαζί στον δρόμο για να γίνει ένα πράγμα, Και πώς, από πού ξεκινάει όλο αυτό για σένα, Άγγελε, για δηλαδή πριν την μπάντα. Ναι. Ποια είναι η ιστορία, η μουσική, η δική σου. Ξαφνικά βγήκε ένα πρωί στον δρόμο και είπε Α πάρω μια κιθάρα και Α το σχεδιάσω. Κάπω. Βασικά ήμουν στρατό και δεν είχα λεφτά. Ναι. <laughs> Μα αφού άδεια. παίρνετε κάποιο ποσό από το κράτο. 8-60 το μήνα είναι. Ε, δεν σου φτάνανε. Ναι, έχουν <laughs> φτάνει, αλλά είμαι λίγο άπλιστο. Ναι, <laughs> έτσι. έτσι Αυτά να τα λέμε. <laughs> λοιπόν. Και... Ε, είχα άδεια τέλο πάντων και γίναγα με το stop πίσω. Αθηνά από τον Εύρω. Από τον Εύρω. Το και stop. επειδή δεν είχα τον χρόνο για να κλείσω live. Μη μέρε που είχα δει και αυτά, έπρεπε να πούσε δρόμο να βάζει και αυτά. Ήταν σαν να αρέσει η φάση γενικά. Τι λε, αυτό είναι σενάριο για ταινία. Έτσι. Έκανε ένα κλικ μέσα μου, παιδί, με όλη μουσική του δρόμου γενικά. <laughs> Ασχολεί αρκετά χρόνια, φαντάζομαι. Ε, όχι πάρα πολλά. Δηλαδή, με τον δρόμο τουλάχιστον. Δύο-τρία χρόνια έχει ξεκινήσει αυτό το θέμα. Απλά πολύ, πολύ θερμά. Και όλα τα, κομ... τα κομμάτια που έχουν συμπεριληφθεί στο album είναι δικά σου μουσική και στίχο. <laughs> <laughs> Mm? Και είναι από όλη αυτή τη διαδρομή από τον Εύρω προ τα Είναι και από ταξίδια Ευρώπη που έπαιζε στον δρόμο και πήγαινα από χώρα σε χώρα και τέτοια. Πολλέ <σομίως> ιστορίε. Θα μα δώσετε μια μικρή γεύση live, πριν συνεχίσουμε την ωραία κουβέντα τη παρουσίασή σα. Για πάμε. <σομίως> Τι θα μα παίξετε. Α, να πούμε και το προηγούμενο ότι ήταν το One Last Chance. <σομίως> Καλά λέω. Ωραία. Οπότε πάμε να ακούσουμε κάτι live. I think I think I'll know When the right Time comes And I think I think I'll know When the right People come I scream your name so loud, the only word that made me proud. Λέβαια. Λέβαια. Λέβαια. Λέβαια. Είμαι πάρα πολύ, νομίζω, προνομιούχα που έχω προσωπικό live. Έτσι, για <laughs> πάρτι μα τελικά. <laughs> Εγώ συγκινούμαι που τα παιδιά είναι νέα <μ. και ωραία. Και ωραία, βέβαια. και με κάδικο και τη μουσική. <laughs> και σα προτρέπω, προτρέπω, επειδή είμαι χρόνια σε αυτή τη δουλειά, να το συνεχίσετε με πάθο. Μόνο, Μόνο με πάθο. Λέξη κλειδί. Λοιπόν, να πούμε σε αυτού που μα ακούνε ότι. Η μάνια είναι στη φωνή, σε αυτό που ακούσαμε, έτσι. Ε, ο Άγγελος μας μίλησε ήδη και η δώρα κρατάει ένα υπέροχο, υπέροχο και πανέμορφο όργανο, το ακορντεόν <laughs> και θέλω να τη ρωτήσω πόσο δύσκολο είναι να μάθει κανεί αυτό το όργανο. Μου <laughs> φαίνεται, <laughs> φαίνεται το πιο δύσκολο στην εκμάθηση. καλά να τους πεις όταν μάθεις. Αυτό ισχύει στο το εξαιρέσουμε. μην το πούμε στον αέρα. Ωραία, το είπαμε τώρα Από εκεί και πέρα πιο δύσκολο να το κουβαλήσεις παρά να το μάθει. Στα δεύτερα ένα πράγμα. δεν φαντάζεσαι. Κοίτα, είναι πολύπλοκο όργανο. Είναι αλήθεια. Γιατί πρώτο παράγοντα δεν βλέπει Σωστά Δεύτερο παράγοντα πολλά κουμπάκια είναι όλα ίδια. και τρίτο παράγοντα ασχετο Ε, βοηθάει να ξέρει πιάνο. Εγώ ναι. ήξερα πιάνο, έπαιζα χρόνια πιάνο οπότε το Ά, έμαθα σχετικά εύκολα. Εύκολα θα το πιάνο σε λίγο. Ντάξει, θα <laughs> κάνουμε, θα <laughs> το, έχουμε, το λέμε. Υπάρχει μουσική παιδεία πάντω έτσι, δηλαδή αυτό ντάξει, δεν, ντάξει, δεν κρύβεται. Γαλλικά, γαλλικά, η πασία, η Τώρα η πασία. Ναι, ναι, <laughs> ναι. εντάξει, με αγάπη και υπομονή. Είσαι ικανοποιημένη <laughs> με τη συμμετοχή σου σε αυτή την πάντα. Επάνω. Σα γεμίζει αυτό που κάνετε. Πάρα πολύ. Ειδικά νιώθω, νομίζω, πολύ τυχερή που δεν ξέρω αν εγώ θα ασχοληθώ με τη μουσική γενικά αλλά όσο ασχολούμαι και τώρα όσα νέα μου έτυχε να είμαι μαζί με αυτά τα παιδιά που είναι πάρα πολύ υλικά. Και το, ρε, και το λέγουν έτσι πολύ ρομαντικά και μου αρέσει Και είστε Ως... και 7, ρε παιδιά Ζωή να έχετε να... yeah. προς... <laughs> Αλλά πόσο εύκολο <laughs> είναι να οργανωθεί μια μπάντα Πολύ Καθόλου. Καθόλου. Καθόλου. <laughs> Οι απόψεις δίστανται από ό,τι ακούτε <laughs> ναι, και Εγώ οργανώνω και αυτοί οργανώνονται Καταλάβε <laughs> <laughs> <laughs> Να ξέρεις πράγματα. πόσο σε νιώθω <laughs> <laughs> <Α, laughs> <laughs> Έχουμε τον Άγγελο Δεν φοβόμαστε τίποτα Πώς πρόκειψε το όνομα της ομάδας σας Της μπάντας σας Είναι βασικά Ίσως Το πράγμα που έχει καλλιγότερο από όλα απλά, αλλά μου έρευνα τα αγώνα ονόματα. Ήταν κάτι εύκολο κάτι που μου άρεσε όπω ο και από το διάλειμμα. Δεν σημαίνει τώρα. Φυμίζει και μουσική λίγο. Γενικά. Αλλά καλύτερο βέβαια σιγά σιγά τυχαία από ταινίε, από βιβλία και τέτοια, ότι η ρεμή χαρακτήρε είναι μουσική συνήθω. Ναι. Αλλά... ναι. <laughs> <laughs> και για πείτε μα μέχρι τώρα πορεία σα, έχετε κάνει εμφανίσει. έχουμε παίξει. Όλοι μαζί πέστε από τον Μάρτι, πέρι, το Μάρτι ε, mm. περίπου το προηγούμενο Μάρτιο, περίπου. Φρέ και Mm. Έχουμε παίξει και τα μαγαζιά βασικά. παίζαμε τουλάχιστον δύο φως στο μήνα, δηλαδή εδώ Αθήνα, τώρα σιγά σιγά πήγαμε παίξαμε στι Πέτσες, τώρα το Φεβράριο παίζουμε στο Βόλο και επίση τέλος το Δωρίου παίζουμε Άμστερνταμ και ah. Γκέντ. Πώς τα κανονίζετε αυτά χωρίς τα τσέντερα ah. παιδιά, είμαι αυτά πώς έχετε... Πέ... Δεν ξέρουμε ακόμα. <laughs> έχουμε, δεν έχουμε. <laughs> το θέμα είναι ότι από κάποια ταξίδια που έχει τύχει και έχει κάνει παίζοντα στο δρόμο, γνωρίζει κάποια άτομα που είχαν μαγαζιά και έχει γίνει μια πολύ ωραία κατάσταση. Πάντω, γενικά σα ενδιαφέρει το ευρωπαϊκό, δηλαδή το άνοιγμα προ τα έξω, ε, έτσι δεν είναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Έξω και αγγλικό στίχο. Mm? Όχι μόνο αυτό λέγω, αλλά τι νιώθετε. Έτσι, έτσι, έτσι νιώθετε. Ναι. Μου κάνει εντύπωση γιατί και άλλοι καλεσμένοι, παλιότεροι. Παλιότεροι, τέλο <laughs> πάντων. Όσο παλιά μπορεί να είναι στι 10 εκπομπέ. <laughs> <laughs> Επέλεγαν τον αγγλικό στίχο, κατά πλειοψηφία. Ε, μεγαλώνουμε τώρα με αυτή τη μουσική, εντάξει. Είναι οι μουσικές επιρροές, ε. Έχει, ναι, ναι, ναι. Δεν έχει να κάνει δηλαδή, με, τη, με τη χώρα που yeah, βρίσκεσαι. Α, ακριβώς αυτό. Yeah, Ποιες yeah. είναι οι μουσικέ επιρροές σα, μπορείτε να τις αριθμίσετε yeah, κάπως. Yeah, yeah. Μπορείτε να ξεχωρίσουμε πρώτα. Όπω <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> να μην Ε, όπως μεγαλώσαμε με Dolph, με Zeppelin. <laughs> όλοι μας. Με Beatles, με, πώ το λένε. Και, Μπλουζ πιο πολύ κιόλα, όλα, στα τα τώρα τελευταία, Pink Floyd, βέβαια. Yeah. Κλασικά, yeah. Κλασικά όλα τα κουσμάτα. καλά παιδιά. Αλλά μετά πήγα λίγο πιο ακουστηκά, πιο, πιο Bob Dylan, πιο mm -hmm. Coen, Tom Waits, μου έκανε κλικ αυτή η πλευρά γενικά της αλλακτικής σκηνής. Mm -hmm. ε, δεν ξέρω, για εμένα κάπως έτσι πάει γενικά. Και εγώ κάπως έτσι ξεκίνησα με αυτά τα ακούσματα που λες. Που κατέληξες όμως βέβαια. <laughs> Απλά κατέληξα <laughs> μετά στα πιο σκληρά το έριξα. <laughs> <laughs> Εντάξει. Έχετε καταπληκτικέ φωνέ πάντω. Το Πέρα. λέω τώρα γιατί το ακούω και live και είναι πολύ νομίζω αντιπροσωπευτικό <laughs> για να κρίνει κάποιο. Τι ήθελα να σα ρωτήσω, εσεί πώ θα τη χαρακτηρίζετε, τη βάζετε κάποια ταμπέλα, το είδο τη μουσική που κάνετε, ε, με ας... τόσε επιρροές που έχετε. Είναι εύκολο να τιμούμε φολκ γιατί τι πήραμε λίγο από όλα. ή well music α πούμε. Γιατί έχουμε λίγο τανγκό, έχουμε rock and roll, αρκετό, έχουμε swing. Ε, Δεν ξέρω. Δηλαδή και blues έχουμε. Οπότε δεν μπορώ να πω ότι παίζει δυτική μουσική, δεν είχε καλά. Ή από εδώ. Αλλά πιστεύω το folk περιλαμβάνει λίγο από όλα, ό,τι και να Τα υπόλοιπα όργανα τι είναι, Άγγελε. Τσέλο, βιολί, mm. την Παναμπάσο και. Αυτά. Αυτά. Είχαμε <laughs> και γιουκαλί μια περίοδο. Άλλη Και πιάνω παίζει με τυφώση δώρα αφήνω το κοντιόν, Και πιάνω πιω ελαφρύνω. Αυτό <laughs> έπρεπε να φέρει. <laughs> με Και σαξόφωνο είχε παιχτεί σε κάποιο λελάρι. Αυτά δολά. είναι σε διάφορους γκέστ. Κάτι γκέστ. Ακούσουμε κάτι ακόμα. Φέτε. <laughs> <laughs> Για πάμε. Τι. Από το συντήριο που μας. Ό,τι θέλεις. Τι έχεις τη διάθεση. Από το CD πρώτα. Περίμενα το βρω. Δεν με έχεις προετοιμασμένη και σούπα δεν το έχω. Ήταν η Από το CD, Από το CD, ναι, είναι στη διάθεσή σας. Λοιπόν, όχι από το CD, είμαστε έτοιμοι. Και από το CD θα ακούσουμε το I'm Leaving home tomorrow. Για πάμε. I kill my bags It won't take That long I'm leaving The sweet truth θα είμαστε λοιπόν με τους Ρεμί, μ? Mm -hmm. που όλοι σας λένε Ρέμι, όπως μου είπε ο Άγγελος. <laughs> Τι <κάτω είναι> αυτό? <laughs> Εντάξει, δεν πειράζει, <ε? laughs> πειράζει. Δεν έχει σημασία. <laughs> Να κάνω μια ερώτηση τώρα. <laughs> Ωραία σχετικά με τα μουσικά, σχετικά με τα στοιχουργικά. <laughs> από πού έρχεται όλο αυτό, από πού πηγάζει. Ε, πιο πολύ είναι οι ιστορίες δρόμου, αληθινές, πράγματα που έχουμε δει στον δρόμο γίνονται. Παίρνει και από τον Αλφα, καμιά. Τι αληθινέ ιστορίε. Το μαύρο <laughs> κρύο, αστεία. <laughs> αλλά όχι με το πλείσμα, α πούμε, τα τραγούδι είναι οι δρόμου γενικά. Τουλάχιστον μέχρι τώρα και το δεύτερο δηλαδή, που γράφουμε τώρα. Έχουμε... Έχει τελειώσει η σύνδεση τώρα έχω γραφούμε. Είναι... Πώ είναι... γίνεται αυτό, πώ Δηλαδή ανθρώπου <laughs> που γνωρίζει το δρόμο, του λέει. Στο <laughs> πιώνει πάρα πολλά πράγματα από το πανεπιστήμιο. Εφράπελτι, α πούμε, το πιο μπαμ πράγμα που έχω δει είναι Έχω δει μια, μια γυναίκα να γεννάει συνεργού πάνω, στον δρόμο, στην κινητικά ώρα. Έλληνα μιλάω. Και, και ξεγένειε όλο το μόνο εκεί πέρα. Αύστοιχη, τέτοια πράγματα. Τι λε τώρα. Πάμε, δύο ώρα το πρωί. Είναι τρομερό αυτό, ναι, έτσι. Το... Εννοείται ότι θα γίνει τραγώδι αυτό. Το... Το... Εντάξει, κάτι πρέπει να γίνει. Έτσι. Σωσί... Είναι... Δηλαδή έχει τόσες πολλές... Έτσι... Είναι... Είναι... Είναι... Τραβάω διάφορα τέτοια πράγματα, η είναι. Οπότε <laughs> μου έχουν πει ναι πολλά. Μήπως τα προκαλύνεις. Τουλάχιστον δύο άλμονις ιστορίες. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Άγι, πρέπει να σταματήσεις. Για Ωραντικά. να πάμε για δεύτερο <laughs> δίσκο κάτι συμβαίνει, κάτι δεν πάει καλά. Τι ενδιαφέρον έχουν αυτές οι ιστορίες. Δηλαδή Είναι ικανό να είναι μότο τη μπάντα ότι εμεί θα ασχολούμαστε μόνο με αληθινέ ιστορίε, σε περίπτωση που κάποιο έχει κάτι προσωπικό του να πει, κάποιον ερωτά του, κάτι δεν ξέρω. Είναι απαγορευτικό να το. Όχι, δεν είναι. Υπάρχουν και κάποια τραγωδία τα οποία είναι λίγο πιο αναλαφρά, θεματικά και γενικά. Γιατί είναι ελαφρά η ζωή. Δεν εννοώ αυτή την άποψη, εννοώ άποψη ακρίβεια. Ότι βασίλε. και πολύ συνησθήματα ψιλοαόριστα και αυτά και χωρί να έχει επηρεάσει κάποιο συγκεκριμένο συμβάν τουλάχιστον Πάντα υπάρχουν και αυτά. Αλλά με τις ιστορίες έχεις πει ότι το θέμα είναι πάντα το ίδιο, ε, η ανθρωπότητα και το τι συμβαίνει στη, ε, γενικά σε εμά σε αυτό το περίεργο είδο το ανθρώπινο. Ε, τι άλλο πάνε μπορούσε να είναι, ξέρω, υπάρχουν κλασσικοί μουσχοί που γράφουν για βουνά, για λαγκάδια και τέτοια, όταν ξέρω κι αυτό, δεν δε το νιώθω ακόμα, έστω γεράματα. <laughs> Αν πάει όμως ένας άνθρωπος πάνω στο βουνό και στο λαγκάδι... Το συζητάμε. Α δεν πάρει τηλεφωνό. Και αυτό το τραγούδι που είδε για τη γυναίκα που γέννησε, το, έχεις ήδη, το έχετε ήδη κυκλοφορήσει. Όχι, έχουμε την κυκλοφορήσει ακόμα. Ένα στο εύκολο Λέγεται Gospel of the Road, όπω λέγεται και το άλλμπουμ. Και. Γενικά περιγράφει όλο το σκηνικό κεφάλαιο τα... και τα. Καμιά τα... άλλη ιστορία. Έχουμε μια ιστορία του τραγούδι που θα παίξουμε τώρα. Ναι. Θα λέει... μα πει πρώτα την ιστορία και μετά θα hey, τα ακούσουμε ή το τρολογικό. αντίθετο. Ναι, πρώτα ιστορία. Ωραία. Ε, λέγεται Kind Stranger. Και βασικά είχα φτάσει στο Amsterdam. Εξεντεύοντα, ασφάνομαι, είχα 6 μήνα από λεφτά. Πάλι! Σημαίνει πάρα πολύ συχνά. Λες και αυτό, δεν είναι. Σημαίνει πάρα πολύ συχνά. Και Ήταν η πρώτη που πήγα εκεί πέρα, είχε χιόνια που το μαξιμπούσε από δρόμο. Είχα 40 ευρώ, τα χώστελ ήταν πανάκριβα, Άμστερντα τα τουριστική πόλη κτλ. Και πήγα να φάω σε ένα μέρο, το πρώτο πράγμα που κάνω, όταν πήγα Και χωρί λεφτά το φάει θα το βρει. Και μετά βλέπουμε και γνωρίζω ένα τύπο πολύ Τρώνε ότι σάμα ξέρει κανένα hostel να μείνω και μου έπελε να μείνει σπίτι μου, μην ξέρετε δέκα λεπτά, έτσι, παραξενέτσκα, αλλά του είχα επιλογή, πήγα, στο στον με την κοπέλα του, πολύ καλή άνθρωποι και δύο, οι οποίοι φύγαν πήγαν, πήγαν, πήγαν, πήγαν στο Βέλγιο και μου άφησαν το σπίτι να το έχω μόνος μου, μου το κλειδί. Ας το συμβαίνουν και καλά έτσι, θα πω. Για 5 μέρε, χωρίς να χρεώσουν τίποτα, με εμπιστέθηκαν απόλυτα. Με ξανά δέκα λεπτά. Οι οποίοι μετά ξανά να του στην Ελλάδα, ξαναπήγασαν και τώρα ξαναπάω. Αυτοί μου έχουν κλείσει και το live stream στην Αμβούργο τώρα. Τι και λες, Άγρι, πολύ φίλοι. Και έχω γράψει το τραγούδι στο ταχύτερο. Αλλήμον, Άλλη αυτοί οι άνθρωποι. Αφιλί. Ναι. Βεβαίως. Είσαι τυχερό να του έχει φίλου. Αυτό κομμάτι είναι πάντα στον Yuri και στην Μαγί. Δεν είπε τι γι' αυτό. του τη γάτα μου. Αυτό ήταν το Νομίζω <laughs> Δυσκολεύτηκα, ταλαιπωρήθηκα Αλλά δεν τα έχεις <laughs> Θα μπορούσες να του είδεις ένα ματάκι να σε ακούγα <laughs> Θα μπορούσα να το φτιάξω, ναι. <laughs> <laughs> <laughs> Αυτό είναι το... Αυτό. Θα το στέλνουμε όταν έχω Ωραία, πια πάμε να σας ακούσουμε And you don't have a place to stay hey, hey, hey. There's no one here I know And the weather is so cold The hotel rooms are blue. far more expensive than the shoe In this new world I'm a two. Just to be honest with you I've never ever been So far away And I lay my head Really I don't know Snow is coming soon I better find a home Telesio, telesio, maar het was Je doet het nu maar. Lucas, nee. Leuk. Leuk. Leuk. Leuk. Leuk. Leuk. Leuk. Leuk. Leuk. Leuk. Leuk. Leuk. Leuk. Leuk. Τι πνευματικέ σίγουρα, τα υλικέ το συζητάμε. Δεν φιλοδοξίε. Εμεί μουσική το μαφρίσμο. Μουσική αγαπάμε. Τώρα όσο μπορούμε το κάνουμε αυτό, όσο περισσότερο το κάνουμε, τόσο καλύτερα είναι. Που σημαίνει όσο μπορούμε να το κάνουμε, χωρί να, να κάνουμε άλλα πράγματα, τόσο καλύτερο. Το οποίο γίνεται όλο και πιο δύσκολο, αλλά. Όλο πιο... Ό, και να... πιο δύσκολο, γιατί. Γιατί προφανώ άμα πλάκανε και καλή δουλειά για να επιβιώσει. Μουσική Ακόμα και παίζοντα στο δρόμο που βοηθάει πάρα πολύ γενικά. Θέλει... Με βιοπορίζεστε δηλαδή από, το... yeah. από την πάντα. Παρ' τάιμα πούμε. Mm. Εντάξει, ο καθένα είναι λίγο, φτάσουμε, λίγο διαφορετικά, αλλά το παλιό όσο μπορούμε. Υπάρχουν και καλέ μέρε, υπάρχουν και άσχημε και... Έτσι είναι αυτό. Το, Υπάρχει. το έχετε σαν, σαν δουλειά το, το ότι βγαίνετε στον δρόμο και παίζετε δηλαδή. Σαν δουλειά δεν ξέρω αν είναι σωστή λέξη. Mm. Είναι, εν πάση περιπτώσει, οργανωμένο ότι Δευτέρα και Τετάρτη, α πούμε, στι 8 η ώρα θα είμαστε εκεί. Ή... Όχι, Και μ, μερικές Μερικέ φορέ το αφήνουν λίγο πιο χαλαρά, να τι τη πάντα. Ναι. Είναι ένα θέμα εξόδων που έχουμε ανάλογα με τις ηχογραφήσει με οτιδήποτε έχουμε να κάνουμε. Τα, κέφια. τα κέφια, τον καιρό. <laughs> Κυρίω, βέβαια, εντάξει, ναι. αυτή τη χώρα δεν έχουμε και πολλά προβλήματα. Oh. Όχι, δεν έχουμε. <laughs> τι ήθελα να πω. Πώ είναι, Ναι, πώς είναι στο δρόμο. Είναι ναι. διαφορετικό από το oh, live πάνω έτσι, σε μια σκηνή, έτσι, δεν είναι. είναι. Τι μέρε του δρόμου έχει πολύ ωραία πράγματα. Έχει και άσχημα πράγματα. Βλέπει και τα καλά και τα γράμμα του δρόμου γενικά. Αλλά εντάξει όχι, όταν πάμε όλοι μαζί, όσο που το πλήσουν είναι πάρα πολύ ωραία γενικά. Τα καλά ποια είναι? Παίνεις για το κόσμο που δεν σε ξέρει, δεν το ξέρει, δημιουργείς μια ωραία ατμόσφαιρα όταν περπατάει στον μπροστά σου και δεν το περιμένει. Ε, Μαζεύονται, μας βλέπουν ε, χωρίς να είναι υποχρεωμένοι ας πούμε. Είναι άμεσο πράγματα. Και... Εξ... Εσείς που έχετε κάνει και σε δρόμους εκτός Αθηνών, μάλλον εκτός Ελλάδας. Ναι. Είναι διαφορετικοί οι Έλληνες ου, στον τρόπο που ου, αντιμετωπίζουν ναι. μια μπάντα στον δρόμο. Πάρα πολύ, ναι. Ναι. Εντάξει, κάθε χώρα έχει τα δικά. Δεν μπορώ από ότι είναι η Ελλάδα και η Ευρώπη. Κάθε χώρα έχει τα δικά. Έτσι, έχω δει πολύ κακές συμπεριφορές, πολύ καλές συμπεριφορές. Ε, εμάς πού θα μας έβαζε στην κατάταξη. Εντάξει, είμαστε σε μια καλή μέση εμείς γενικά και πιστεύω ότι αναφερήσεις λίγο τη... το πρόβλημα με την αστυνομία που μας διόχνουν μερικές φορέ. Και... Κάνει τη δουλειά τη τώρα, Άγγελε. Εντάξει. Να μην ασχολιάσουμε, δεν έχουμε κάνει μεγάλη κουμπίνα. <laughs> λοιπόν. Ε, αλλά εντάξει. Πιστεύω ότι καλή συμπεριφορά του κόσμου. Δεν είναι άσχημη. Ε, έχουν τύχει και μεγάλε τράπεζε, αλλά εντάξει, δεν έχουν πάρα μεγάλο. Τι γιορτέ είναι διαφορετική η διάθεσή του. <laughs> ναι. Είναι εντάξει, Είναι, είναι πιο, δεν ξέρω, πιο ευχάριστη, πιο δοτική. Το έχουν ανάγκη μέσα στι γιορτέ μουσικούλα στο δρόμο που κάνουν τα το ψώνια του. Mm -hmm. Έχει συμβεί κανένα αρνητικό περιστατικό? Ο, πολλά, ναι. Πέρα Ανεξάρτητα από... από την αστυνομία, αστυνομία τέλος πάντων ναι. που φαντάζομαι είναι όλα αρνητικά. Ό,τι ε... έχει να κάνει με την αστυνομία. Ε... <laughs> Κοίταξε τώρα, έχουνε τύχει yeah. διάφορα πράγματα, ξέρω εγώ τώρα. Όταν πες όλοι μαζί είναι τώρα. Ή... Γενικά. Ένα... Γενικά, άμα έχετε είχε... κάποια ιστορία έτσι α, ανθρώπινη γενie... να μας διηγηθείτε. Όλοι μαζί, εντάξει, μπορεί να μας έχουν διώξει, μπορεί να έχουμε... Κλέψει. Ξέρω, εγώ, να μας έχουν κλέψει. Να έχουν κλέψει, Ναι. Αλήθεια ναι. Τώ τώρα, παιδιά. Ναι. ναι, ναι, ναι. Τουλα... Τουλάχιστον ήταν στην αρχή που είχατε βγει, ήταν στο τέλος και είχατε μαζέψει λεφτά και... Συγκάντα τη δώρας κλέψανε. Α, ούτε καν. Αλλά εντάξ Με τη βλέπετε, έτσι γλυκούλα. Τα συγχαρητήρια μου, τα θερμά μου συγχαρητήρια. Πολεμάκια και το έγκλημα το βράδυ, Δώρα. <laughs> Μόνο τα τους Αυτό, αφή το κορντεώνα του πατέκει στο κεφάλι. Είναι δηλαδή και λίγο, έχει μια, ένα βαθμό επικίνδυνοτητα. Εντάξει, είστε και πολύ όμω. Υσχύει αν τη γνώση Να ακούσουμε κάτι live να ακούσουμε κάτι... Κάτω από το CD και μετά κάτι Κάτω από το CD και μετά πάμε κάτι αλλάξει. ζωντανά. Εμένα yeah. μου αρέσει πιο πολύ τα ζωντανά έχω να, να σας να πω. Αφήστε τα CD. Το δεχόμαστε. Για άντα... μια καλή Α, Έχουμε χρόνο, έχουμε χρόνο. Έχουμε. Θα ακούσουμε κι άλλο ένα yeah. ακόμα ζωντανό. Yeah. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα το... Here I talk about... Angels. Angels. Mm. Angels. been blind for some time now. Been blind, I've been a fool. Been a while since I saw an angel. So some I look like you. Cut my wings and it's over. I'd fly back to you. Ja, given a time since since times seem like the word been a while and I can't remember Εδώ είμαστε με τους Ρεμί. Τα λέμε εδώ. <laughs> τους κοινούς γνωστούς. <laughs> <laughs> <laughs> τους βρήκαμε τα όλους, εντάξει. Άγγελε, <laughs> τα, τα βρήκαμε άλλα. όλα. Ωραία, Άμπι. τέλεια. <laughs> λοιπόν, για πείτε μου τι ετοιμάζετε. <laughs> <Λοιπόν, λοιπόν. laughs> για πείτε μου, λες και δεν το έχουμε πει. Θα <laughs> εμείς <laughs> <laughs> μετά κρύμαστε. Η μούφα ήμουν. Θα παίξαμε και playback τώρα. Και μετά θα πεις, άμενο άνευδη. Έλα, έχετε live. Λοιπόν, Ε, παίζουμε με Θαύρο την Πέμπτη στο... Άντε που <laughs> <laughs> Στο Μπαρ δύο στα Εξάρχεια Ωραία για Είναι... <laughs> παίζουμε παρουσιάζουμε το δεύτερο άλμπουμ live Ναι. Και έχουμε και support, ένα μουσικό του δρόμου, τον Detroit Jimmy, ελληνό-αμερικανό. Πολύ καλό μουσικό. Αληθιά. Μπορείτε να το δείτε Με <Συερό> σε... ένα τεράστιο χαμόγελο, ένα παιδί. Ναι, ναι, ναι. Ε, σαν... <συερό> σε ποιου δρόμου κυρίω σα βρίσκω, α και Ερμού και του εδώ, α Υπάρχουν κάποιε λίγο πιο συνηθισμένε ώρε και μέρε. Κάνα Σάββατο συνήθω με. τι να πούμε, κάτι τέτοιε. Ναι, κάπω έτσι πάει. ώρες ώρε. <συερό> Είναι και θέμα τώρα πιάτσας βέβαια εκεί πέρα, να μην πητήσεις άλλο μουσικό, να υπάρχει κάτι σαν ωράριο, άτυπο κώδικας. Λίγο σεβασμό στο, ναι, ναι, ναι. στο συνάδελφο, ε. Αυτό. Βεβαίαι, Αλλά ναι. γενικά κάπως έτσι πάει. Παιδι. Πάντως και τα live τα κυνηγάτε. Ναι. Τι είναι προτιμότερο. Με το κάθε ένα έχει διαφορετικό του. τράμα. Άλλο δεν ένα άλλο το άλλο. Ναι. άλλο τεν, Μετά από ναι. αυτό το live μεθαύριο είναι και κάτι άλλο κλεισμένο που μπορούμε να... Έχουμε το site μας το www.remiband.com το οποίο τα γράφει όλα. Το οποίο είναι και πάρα πολύ ωραίο, παιδιά. Ε? Πολύ. Να μας εστίσετε λίγο το web θέλεις. designers. πλάκα μου κάνεις. Λοιπόν, θα βάλω να τραγούδι να παίξει <laughs> για <laughs> να μου πεις λίγο κάποια ερωτή. <laughs> <laughs> Αυτό πάντως θέλω να το συζητήσουμε στα αλήθεια μετά. Okay. Ωραία. Ε, οπότε... Τα μελλοντικά σα σχέδια είναι αυτά. Ναι. Mm -hmm, τα είπαμε. Τώρα μεθαύριο για το SLSR, την ελεύθερη είσοδο στι 10 η ώρα. Είναι ελεύθερη είσοδο, ανοίγουν στι 10. Είναι στην πλατεία Εξαρχείων, ακριβώ με το που σκάει εκεί πέρα. Mm -hmm. Πολύ ωραίο ο χώρο και πιστεύω θα είναι μια πολύ ωραία βραδιά. Τι θα μα παίξετε τώρα, έτσι ζωντανά, τώρα, πριν σα αποχαιρετήσουμε, αν και έχουμε ανοίξει. Θα παίξουμε ένα καινούριο τραγούδι, το έχουμε βγάλει σαν σύγκλινο το δεύτερο άλλμπομ, που mm -hmm. Save your soul. Έχει ιστορία αυτό. Είναι τέσσερι ιστορίε φυσικά τέσσερα ανθρώπων αληθινέ. Πε τη που... μα, Ρέγκελε. Είναι λίγο πολύπλοκο. Γιατί κανονικά το κομμάτι τραγουδάμε τέσσερα άτομα. Τώρα λείπουν οι άλλε δύο κοπέλε. Ναι. Και ο καθένα θα φύγει μία ιστορία. Είναι ουσιαστικά τέσσερι ιστορίε ανθρώπων που παραστάτσανε στη ζωή του και κινδυνεύει η ψυχή του. Κάπω έτσι το. Αμα σα πει λίγο αναλυτικά και στι τέσσερι, ή δεν θέλει. Είναι λίγο δύσκολο. Μπορεί να Πολύ περιληπτικά, αλλά θα προτιμούσα να το πω μέσα από το τραγούδι. Ωραία, ό,τι προτιμά. Πάμε, ναι. Okay. mm -hmm. Say you, me Some put that done away, but he doesn't plan to over. And we'll She couldn't place the blame. His dreams became a wall. But for her, it's just a toy. In my new sweet home outside of Rome, it brings. Το χειροκρότημα, παιδιά, εντάξει, έχω <laughs> <laughs> Είστε καταπληκτικοί. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, δεν το λέω να με ευχαριστήσετε, το λέω από καρδιάς και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που, <laughs> που... που μου κάνατε την τιμή να είστε εδώ. <laughs> και δεν είμαστε ούτε οι μισοί. Κανονάδια. Φαντάσου, φαντάσου να ήσασταν <laughs> όλοι. Να σε Θα κάνω τα δυνατά τα δυνατά να έρθω στο live την πέμπτη. Με έχετε, μου έχετε κεντρήσει το ενδιαφέρον. Yeah. Ε, πριν κλείσουμε... Yeah. Κατριχάς, αυτό σχετικά με τις επαναστάσεις που λέγαμε πριν. Μπράβο, πάρα πολύ. Νομίζω είχες δίκαιο που δεν είπες τις ιστορίες. Yeah. Yeah. Καλύτερα, Ναι, ήταν τα παιόλα το τραγούδι. <laughs> ε, να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να σα πω ότι όταν κυκλοφορεί το δεύτερο CD Ε, ξέρετε περίπου πόσο χρόνο θα πάρει. Ε, τώρα προς Άνοιξη. Γύρω στην Άνοιξη. Θα, okay. θα Άνοιξη. χαρούμε πολύ να μας ξανά έρθε, δε, Να το παρουσιάσουμε. Ωραία. Οπότε ας κλείσουμε με μία από τις ε, επίρροές σας. Όπως μου πάνε τα κορίτσια Και ένα τραγούδι που έχετε διασκευάσει. Καλά τα λέω. Ναι. ναι, ναι. Ε, το παίζουμε. Να το παίζετε. Mm -hmm. Δεν οραία. το έχετε ετοιμασμένο να μου το παίζατε τώρα, ε. δεν γίνεται. Ε, γίνεται. Α. Αλλά, εντάξει, τώρα απ απλά λείπουν οι υπόλοιποι. Μπορούμε και, και αυτό γίνεται. Έλα, έλα, άλλο, <laughs> κι άλλο, <laughs> κι άλλο, <laughs> κι άλλο. Για το φόλσα μου πριζώνουν. Ναι, ε, και Ά, και που το ρίγκο φάει, λέω, εντάξει. Ποιο, ποιο θέλεις. Όποιο γουστάρετε. Το ρίγκο φάει, πρέπει στη φωνή σου πιο πολύ. Πάμε, ρίγκο φάει, έξω. Μίλησε ο εμπίρος. Yeah. Να το είχατε προετοιμάσει κιόλας okay. <laughs> Παιδιά να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ ε, Να ευχηθώ από εδώ και πέρα Όχι τα καλύτερα όπω είστε Δηλαδή και έτσι mm -hmm. ήδη να μείνετε mm -hmm. <laughs> Να νομίζω είστε πάρα πολύ καλά Σα ευχαριστώ πολύ για την τιμή εμείς Είστε πανιδί Εμεί θα δώσουμε ραντεβού Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μα για την επόμενη τρίτη στι 6 ώρα πάντα Μέσα από το betoneftar.gr Και την επόμενη Τρίτη με τιμή και χαρά και δόξα θα έχουμε μαζί μας το Θέατρο του Πανικού οπότε μείνετε συντονισμένοι. Καλό βράδυ σε όλους και να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα. I've gone away Love me two times, girl One for tomorrow One just for today Love me two times I've gone away Love me one time Do not speak. One time, yeah, my knees got weak. Let me teach, I'm gone. Lost me, I'll do the week. Not speak. Love me one time, baby. Yeah, on my knees, God. We love me two time, girl. We're